Έχισα πολύ να βγάλω το επόμενο podcast, μια και είχα λίγο, βρήκα και λίγο χρόνο. Ας α, επιτυχήνουμε λίγο, έτσι δεν ε, κάνει ε, κακό. Ε, δεν ξέρω αν σας άρεσε το προηγούμενο podcast. Ε, ε, μπορείτε να μας αφήστε τα σχόλιά σας στο, ε, στη σελίδα στο facebook, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα κοινωνική δικτύωσης. Αν με έχετε, ε, μπορείτε ευχαριστούς να μου γράψετε και να με προσθέσετε. Έτσι θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω την απόψη σας για αυτές τις ε, εκπομπές τις, ε, οποίες προσπαθώ, τις οποίες προσπαθώ να κρατήσω επαφή μαζί σας. Το, στο σημερινό ε, εξ λίπρις, θα... Δεν θα πω πάρα πολλά πράγματα, θα το πατήσω σύντομο. Ε, και βιβλιαράκια θα σχολιάσω. Ε, βιβλιαράκια. <χι> <χι> <χι> <χι> το N είναι ένα από τα ε, βιβλία που μου άρεσαν ε, πάρα πολύ. Ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία και το οποίο ε, είστε παλί γνώριμοι της εκπομπής εξλίμπρης στο Music Heaven αλλά και τακτική των πόσκας θα αντιλαμβάνω ότι μάλλον και κάποιο ιστορικό βιβλίο θα σα μιλήσω πάλι. Ναι, είναι γεγονό. Ε, έχω παρεδειχθεί πάρα πολλές φορές ότι έχω μια δυναμία στα ιστορικά βιβλία, στην ιστορία ε, γενικότερα και εντάξει όπως μου λένε και αρκετοί φίλοι και δεν μπορώ να τους διαψεύσω Έτσι έχουν μία προτίμηση το μου στην στρατιωτική ιστορία όχι την περιφρονότα αλλά ήδη και ειδικά όταν είναι καλογαρμένα έτσι όπως το βιβλίο που θα σας παρουσιάσω σήμερα δεν ξέρω αν συνηθίζετε στα podcast α, όπως και σε ΛΑΙΔΗ τέχνης. Ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν Όμως, α, θα μου επιτρέψετε το σημερινό podcast το αφιερώσω σε μια γνωστή μου από το Instagram, η οποία βγάζει και πολύ όμορφες ρωτικές βιβιών, μια πολύ όμορφη στο Instagram την ε, ηλέκτρα αλεξάκι και τη το φιερώνω διότι την χάνει ιστορικό. Επομένως, μια και θα μιλήσουμε για ιστορικό βιβλίο, νομίζω ότι δικαιούται να τη το φιερώσουμε. έτσι δεν είναι. Και ελπίζω να τη αρέσει. Το βιβλίο λοιπόν για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι. Το Ardennes 1944, το τελευταίο στοίχημα του Χίτλερ. Φυσικά ο τίτλος είναι στα αγγλικά, Ardennes 1944, Hitler's Last Gang, και ο συγγραφέας, ποιος άλλος, σας έχω μιλήσει αυτόν πάρα πολλές φορές, ο Anthony Μπίφορ. Είναι το ομολογό, το έχω πει κι άλλες φορές δημοσίες, ίσως ο πιο αγαπημένος μου ε, ιστορικός συγγραφέας και όχι άδεκα, τα βιβλία του είναι πολύ δημοφιλής σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που ε, με τραβάει ιδιαίτερα σε αυτό το συγγραφέα, πέρα από την προσεκτικά επιλεγμένη ε, θεματολογία, ε, να πω ότι διέφεται κυρίως στον ε, παγκόσμιο, στο δεύτερο ε, παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, και τα πιο γνωστά του βιβλία. Να, για του γνώστε, να αναφέρω ότι ήταν ε, μαθητή του διάσημου ιστορικού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του John Keegan. Άλλος διάσημο ιστορικό. Αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Beavor. Ε, για το βιβλίο του Beavor έχω ξαναπεί. Ε, Έχουμε παρουσιάσει σε παρελότερες τόσο το πόλεμος, ε, το εισπανικό εμφύλιο, War for Spain, όσο και το D-Day, το βιβλίο του για την απόβαση στη Νορμανδία. Έχουμε κάνει ιδιαίτερες αναφορές, ειδικά στο δάσταρο νομίζω φιερώσαμε σχεδόν ολόκληρη ε, μια εκπομπή στο Music Heaven και άκησε τον κόπο. Εκείνο που διακρίνει τα βιβλία του BB, μάλλον να ξεκινήσω από κάτι άλλο, ε, τι πρέπει να έχει ένα βιβλίο, ένα ιστορικό βιβλίο, ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει σαφήνεια, ε, γιατί επιχειρεί να καταγράψει και να δώσει τον αναγνώστη τα ιστορικά γεγονότα, δεν μπορεί να είναι μπερδεμένα το τι γίνεται. Η ιστορική στιγμή περιγράφει, ο συγγραφέα ο συγγραφέα, δεν είναι εμπερδεμένοι και να ψάχνετε ένα γνώστης. Ήθε, το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι η τεκμηρίωση. Ε, αλλιώς δεν μιλάμε για ιστορικό α, βιβλίο, για βιβλίο ιστορίας, ιστοριογραφίας. Να το πω, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό, δεν είμαι ιστορικό, Να με συγκολλήσει καλή μου η φιλή, η ε, Μιλάμε για μια Ιστορική μυθοπλασία, ιστορικό μυθιστόρημα, γεβλίο με ιστορικά στοιχεία. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Εκείνο που ξεχωρίζει τα βιλία της ιστορίας από τα, ε, τα μυθοπλασία, να το πω έτσι, είναι η τεκμηρίωση. Αυτά τα οποία γράφουν ε, οι συγγραφείς πρέπει να βασίζονται πάνω σε δοκουμέντα, δηλαδή πάνω σε τεκμηρία, όπως έλεγαν και οι φίλοι μας οι έτσι να δηλαδή πάνω στο πραγματικό και να α, τεκμηριώνονται από όχι μόνο από μία ή δυνατόν από πολύ περισσότερες πηγές. Αν πείτε δεν είναι ιστορικός ελεύθερος να διατυπώσει και τι δικέ του απόψεις και εικασίες. Σαφώς και ο τρόπος που ορμηνεύει κανεί τα ιστορικά τεκμήρια δίνει και το χαρακτήρα του κάθε α, ιστορικού. Ε, βέβαια ε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάθε βιβλίο ιστορίας που σέβεται με αυτό το πρέπει να το έχει και δεν είναι ασύνηθος, δεν είναι σπάνιο σε βιβλία τέτοιου α, περιεχομένου σε ιστορικά βιβλία να οι παραπομπές και αναφορές στο τέλος να καταλαμβάνουν πολύ ε, μεγάλο ε, μέρος του βιβλίου δηλαδή πολλές που τυχαίνει α πούμε και το εν τρίτο να είναι σε Στι αναφορές. Το βιβλίο λοιπόν του συγκεκριμένο, πραγματεύεται τη μέχρι των Αρδενών. Ε, όμως, διαβάζοντας το βιβλίο, δεν διαβάζουμε και δεν είναι διαφορά το Beaver με πολλούς άλλους που γράφουν ιστορικά βιβλία ε, και πιστέψτε με, δεν είναι πολύ ιστορικοί που το καταφέρουν αυτό. Ε, η διαφορά είναι ότι διαβάζοντας για τη μέχρι των Αρδενών ε, όπως την περιγράφει ο Beaver, ε, είναι σαν να να παρακολουθείς μήπω ταινία. Ε, θα μπορούσα να πω και, και ταινία, ορισμένο κεφαλαίο είναι σαν να παρακολουθείς ταινία. Ε, ε, ε, αλλά οπωσδήποτε σαν να παρακολουθείς ε, ντοκιμαντέρ. Ε, υπάρχουν πάρα πολλέ δηλαδή, ε, σκηνές οι οποίες λες και έχουν βγει. Θα πει από ταινία του Χολιγουτ. Να διορθώσω εδώ πέρα να πω ότι. Ε, Πολλές κοινές αιτιλίδες του Χόλιγοντ έχουν εμπνευστεί από πραγματικά ιστορικά γεγονότα, άλλο μετά πως αποδίδονται κλπ. Εδώ όμως μιλάμε για ένα έργο που είναι απόλυτα ε, τεκμηριωμένο και ε, έχει αξιοποιήσει όλες τις ε, τελευταίες ιστορικές ε, πηγές, να το πω, έτσι, ε, οι οποίες ε, είναι διαθέσιμες ε, και το λέω αυτό γιατί το βιβλίο ήταν ε, σχετικά πρόσφατο και με τη το έχω διαβάσει το αγγλικό πρωτότυπο δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά αλλά αυτό δεν πιστεύω ότι πρέπει να αποτελεί εμπόδιο ε, για κάθε ε, βιβλιοόφιλο πιστεύω ότι οι περισσότεροι από τους Κροατές ε, αγγλικά γνωρίζουν το λάθος, σαν επίπεδο μπορούν ε, ε, δεν λέω να καθίσουν να κάνουν φιλολογική ανάλυση, ούτε θα δώσουν εξετάσεις στο Proficiency πάνω στο γλίου του Beaver, αλλά η γλώσσα του είναι αρκετ, αρκετά απλή, ώστε να μπορεί να καταλάβει ο μέσος γνώστης της αγγλικής γλώσσας έτσι, να μην κρυβόμαστε τώρα, στο δαχτυλό μας. Τέλος φορά, λεπιστώ ότι θα... δεν έχουν ψωμί σε ιστορικά τα ιστορικά βγλία, βελπιστώ, ότι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και στα ελληνικά, είναι και μεγαλούτσικο, έτσι, 500 στους σελίδες στα αγγλικά. Εντάξει, μην τρομάζετε, περίπου 100 σελίδες πρέπει να είναι οι αναφορές. Ε, και το υπόλοιπο είναι το κείμενο. Έχει οι χάρτες, το μοναδικό μου παράπονο θα έλεγα από αυτό το δουλειό, ότι προτιμούσα κάπως περισσότερους χάρτες, δηλαδή να είναι πιο... όχι ότι αυτοί που έχει, δεν, είναι, δεν βοηθάνε, αλλά θα προτιμούσα να είναι πιο πυκνά να το πω έτσι, ε, τοποθετημένη στις ε, σελίδες γιατί ε, μερικές φορές ε, πρέπει να γυρίζεις ε, πίσω ή να έχεις χρήσιμο να και να έχεις και να περιοχής εκεί κοντά σου. Τέλος πάντων. Έτσι ε, ε, ε, λοιπόν το βιβλίο αυτό μου ε, συστήνω πρώτα απ όλα, γιατί όπως και το βιβλίο του, τα πολύ γνωστά βιβλία όπως το Σταλίνγκραντ, έτσι και το D-Day Ουάνδη, δηλαδή, είναι γραμμένα σαν, σαν μυθιστόρημα. Ε, ναι, πως, σαν ντοκιμαντέρ, σίγουρα όπως είπα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε ένα κομμάτι και μετά να σου πω και δύο λόγια για το τι ακριβώς θα πραγματεύετε και τι θα βρείτε μέσα στο βιβλίο. Let's go. και ακούσαμε ένα απόσπασμα από την Τρίτη Συμφωνία του Λιοντιμπησμό Μεδόβεν την γνωστή και σε ηρωική από το τρίτο μέρος για το συγκεκριμένο απόσπασμα και να επιστρέψουμε έχουμε, ε, στη συζήτησή μα, το interview του Αντώνη οι Αρδένες μέχρι τον Αρδενών 1944 για όσου δεν γνωρίζουν πούμε ότι το 1944, το Δεκέμβριο εκεί τα Χριστούγεννα ε, του ε, Κόντα στα Χρισμή 16 Δεκεμβρίου του 1944 ο Χίτλερ ε, εξαπέλυσε αυτό που έμεινε να είναι η τελευταία του ε, επίθεση στο δυτικό μέτωπο η τελευταία μεγάλη επίθεση των γερμανικών δυνάμεων και η οποία ε, ευτυχώς ίσως για τον ελεύθερο κόσμο ε, δεν ευωδόθηκε η... Η... η μάχη των Αρδανών είναι μια μάχη που έχει που έχουν γραφτεί πολλά. Ε, οι Αμερικάνοι την λένε, αναφέρουν δημοσίε στην Αμερική και θα δείτε, δείτε παλιέ ταινίε. Και πιο σύγχρονε, τη λένε ω uh, Battle of the Bulge, ε, μάχη του εξογκώματο, θα λέγαμε. Ε, αυτό γιατί ε, ε, ε, στη, στη μουσεία εκείνο. Το μόνο που κατάφεραν οι γερμανικές ε, δυνάμεις ήταν ε, ε, να κάνουν ένα εξόγκωμα, να το πω έτσι, ε, μια προέλαση ε, μέσα στις ε, συμμαχικές ε, γραμμές. Ε, στην ουσία, και ε, που είχαν σχεδιάσει ήταν μια μεγάλη ε, αντεπίθεση μέσα από την δασωμένη περιοχή των Αρδενών και ε, με σκοπό να φτάσουνε, να παράσουν το Βέλγιο ε, να φτάσουν στη Λιέγη, στην Αμύρ, να και να κόψουν έτσι ε, στη Μέση περίπου και να σημαντικά και αντανεφοδιασμού των συμμάχων. Ε, ο σκοπός ήταν να αναγκάσουν να δέξουν τους που δεν είχαν ε, δεν τελειωμένες γερμανικές δυνάμεις και ε, ότι ήταν ε, ε, να, ίσως να διεπραγματευθούν να μπορέσουν να διεπραγματευθούν κάποιους όρους από θέση ισχύω, ε, Διάλεξαν και κατάφεραν ε, πράγμα σπάνιο για την εποχή να επιτεθούν στο πιο αδύναμο ίσως στο πιο δύναμο σημείο της σημαχικής γραμμής και τις ε, πρώτες ε, μέρες ε, είχαν Μεγάλη προέλαση. Εννοώ, που βοήθησε τους, α, πάρα πολύ του Γερμανού, βέβαια, ήταν και οι λήψει και τα λάθη από τη πλευρά των συμμάχων. Αι ασυνοησία, ίντριγε, όλα αυτά τα οποία τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων και μένουμε εκπληκτοί. <χεδί> και εδώ είναι η αξένας καλού ιστορικού βιλίου δεν είναι βιλίο σαν θα που έχουμε συνηθίσει ε, από άλλου κρυφεί ή από τα σχολικά μας χρόνια που περιγράφει ξερά μάχες και χρονολογίε. εδώ μας περιγράφει ε, την ανθρώπινη διάσταση των πραγμάτων μέσα από μνημονεύματα, μέσα από προσωπικές αναφορέ, μέσα από ό,τι λυκό έχει στη δάση του Beaver μας μεταφέρει την ανθρώπινη ε, ε, εικόνα ε, βλέπουμε όπως εξελίσσεται η μάχη τόσο α, και τεκμηριωμένα έτσι, και στο συνολό της έχουμε εικόνα αλλά τη βλέπουμε μέσα από τα μάτια τόσο των απλών στρατιωτών και του αμάχου πληθυσμού που όπως πάντα την πληρώνει όσο και των αξιωματικών μέχρι και των στρατηγών και της πολιτικής ηγεσία <laughs> δηλαδή σε αυτούς τους ε, στρατηγούς τους μόνο, ε, σαν ονόματα έτσι στο στον Πάτον, στον να στον... αφέρω τους ε, πιο γνωστούς έτσι ε, τους δίνει ε, ένα ανθρώπινο πρόσωπο του ίδιου και στους ε, Γερμανούς αντιπολούς τους έτσι ε, δείχνει τον, ε, τις αδυναμίες και τον ΜΕΝ και τον δε τις λάθος αποφάσεις ε, την έτσι γιατί στον πόλεμο μην νομίζετε ότι ο πόλεμος δεν είναι κάτι οργανωμένο έτσι. Ε, και μια ρίση που αποδίδεται στον Φονμολτ και τον γεριότερο λέει ότι κανένα σχέδιο μάχης δεν επιζήτησε της πρώτης σφαίρας, έτσι ε, μες το χάος του πόλεμου ακριβώς αυτό μας μεταφέρει ε, και πραγματικά ε, είναι να μπορεί κανείς ε, με έναν πράγματα που σίγουρα ε, κάνουν εντύπωση είναι ε, ο χειροϊσμός των αθωτήμια χούφτα ε, στρατιωτών στην ουσία που ε, απέναντι σε πώς να το πω... Ε, έτσι, κατάφεραν και καθυστέρησαν και ανέκοψαν τη γερμανική προέλευση μέχρι να κατεφέρουν οι σύμμαχοι να να σταθεροποιήσουν τις γραμμές τους, να φέρουν ενισχύσεις. Ε, ήταν... διαβάζεις κανείς βιβλίο, βλέπει κανείς πόσο οριακά ήταν σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα, πόσο η ιστορία θα μπορούσε να πάρει ε, διαφορετικές τροπές. Όχι σε μεγάλο, θα πόσο μεγάλη κλίμακα. Με ξέρω, είσαι στρατικό, αλλά κοιτάξτε όταν είσαι ένα πόλεμο, είσαι ένα τέτοιο πόλεμος δεύτερο παγκόσμιος, πέντε χρόνια πόλεμος, έτσι, και βάλε το 39, να το πούμε πίσημα, έτσι, και είσαι το 44, ε, ε, και έξι μήνες και ένα χρόνο ακόμα, έχει τη, έχει τη σημασία του αυτό, όπως και να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά μέχρι το τέλος μας τα παρουσιάζει πάρα πολύ όμορφα ο Μπίβουρ. Ε, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλοί ιστοιωτικοί σχηματισμοί, ιστοιωτικά ονόματα κλπ. ξέρει ε, ο Μπίβουρ πότε ε, πώς να τα παρουσιάσει με τρόπο που να μην μπερδεύει και να μην κουράζει τον λεγνώστη η έκβαση και οι βασικές λεπτομέρειες είναι γνωστές. Όποιον έχει διαβάσει δώσει στο ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, καταφέρνει και έχει αγωνία, να το πω εσύ το διαγωνί, να δεις ε, όχι να δεις τι έγινε παρακάτω που, λίγο πολύ ε, το ξέρεις αλλά να δεις πώς έγινε ε, αυτό, πώς ακριβώς έγινε ε, τι έγινε στην Παστόνα ακριβώς τα, τα, τα κεντρικά σημεία ε, γιατί ε, Πώς περιφέρονταν ο Πάτων, τι, τι γινόταν και στη μάχη. Ε, έχει, έχει αγωνία ε, το βιβλίο ερκετή, και ειδικά. Αν δεν έχετε ξαναδιαβάσει, έτσι, ε, αν δεν ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έγινε, ε, τι ήταν η μάχη των Ρωδών και τι έγινε, ε, ε, θα, σας, ε, θα είναι ακόμα πιο ευχάριστο και ηλικιστικό το βιβλίο. Ε, με πάση περιπτώσει, ε, να τονίσω ότι δεν μένει, όπω είπα, μόνο στα... Ε, ξερά ιστορικά γεγονότα των Εμπίφορ αλλά δίνει παράλληλα και ε, πάρα πολλά στοιχεία και από το γενικότερο ε, πολιτικό ε, υπόβαθρο έτσι, ε, ε, που επεκρήτει ότι γινόταν ε, πίσω ε, στις πολιτικές ηγεσίες και σκέφτονταν η ηγεσία στην Μεγάλη Βερδανία, η ηγεσία της Ηνωμένης πολιτείες, στη Ρωσία στη Γερμανία έτσι, και στη Γαλλία φυσικά της Κόντρε του Decol, ε, Αναφέρει πάρα πολλά ενδιαφέροντα ε, στοιχεία, γιατί μην νομίζετε ότι παντού, όπω και στην Ελλάδα, έτσι και σε άλλε χώρε, δεν ήταν μια ανώδυνη να το πω έτσι, διαδικασία η απελευθέρωση από του Γερμανού. Υπήρχαν ε, και εκεί ε, προβλήματα, αλλά ε, και ένα από τα. Η συνέπεια, αν θέλετε, αυτή τη μεγάλη αντιπίθεση των Γερμανών είναι που του αφήνει όλου να δουν ότι ο πόλεμο δεν έχει τελειώσει. Μην βιάζεται να, ε, να πέσετε στην ηρασία, γιατί ο πόλεμο δεν έχει τελειώσει και πρέπει να σοβαρευτούν όλοι. Και αυτό ενδεχομένω γλίτωσε και αρκετέ χώρε τη Ευρώπη από τη μοίρα τη δική μα χώρα, για την οποία πλέον δεν υπήρχε κανένα μεγάλο και κανένα ενδιαφέρον να το πω. Έτσι πλέον στρατιωτικά. Αυτά έχω να πω. Ε, δια... Θεωρώ ότι όσοι έχετε ασφαρά διαφέρουν στοιχειώδες ενδιαφέρουν για την ιστορία και ε, ε, ε, ειδικά όσοι να ε, φέρετε ιστορικά παραδείγματα ή να ε, επικαλείστε ιστορικές πηγές ε, πρέπει να τα διαβάσετε. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο κομμάτι μας και να περάσουμε στο επόμενο βιβλίο. ήσαμε στην σύνθεση του στα τίγια πιάνο ε, από το έργο του Music in Team Messerheit. Λοιπόν, εξέρεσα από προηγουμένου, σε για το Gardenes 2044, ότι εξέρεσα το αναγνωστικό μαραθώνιο, το Reading Challenge ή αλλιώς του 2016 του Showmatch Reading, ότι αυτό ήταν το 12ο βιβλίο που διάβασα και το έφελα στην κατηγορία βιβλίο που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια κάποιου πολέμου. Πάμε τώρα στο άλλο βιβλίο που διάβασα μετά από αυτό, το οποίο ήταν σύντομο και ήταν, το έβαλα στην κατηγορία του Ρίνταθόνου, το έβαλα στην κατηγορία βιβλίο με λιγότερες από 150 σελίδες. Διάβασα το... είχε τύχει βρω στην βιοθήκη και το διάβασα το «Ένας χαμένος κόσμος» του Καραγάτσι. Ε, τι να πω, είναι... δεν ξέρω, είχε ωραία κάποια ωραία εικονογράφηση εκεί πέρα ε, παραμυθάκι ιστοριούλα ε, πολεμική α πούμε <laughs> στην εποχή του Δεύτερα Παγκοσμίου αλλά πολλή φαντασία ε, τι να πω θυμίσαι, λίγο ε, κάτι χολιγουδιανές ταινίες ε, τύπου ε, Ατλαντίδας που δεν ήταν μεριώσια πίστευτα ε, τι να πω ε, το μόνο που χαρακτήριζω είναι τυπικό τη. Εποχής που, που γράφτηκε έτσι, και ε, πριν από 70 χρόνια γράφτηκε παιδιάστικο, αφελές, αν θέλετε. Χτυπάει ε, ε, άσχημα στο σύγχρονο νοηγνώστη. Καλώς χρήστε το λόγο Καραγάτσας, δεν θα φεβάλλει αλλά δεν έχει τίποτα να πει το βιβλίο σαν ε, ιστορία. Τέλος πάντων το δουλειά, βιβλίο που το βιβάζει ένα απόγευμα <σχελίως> δεν ε, έχει να πει, αλλά... Ε, έτσι είναι λίγο σε αρκετά είναι τραβηγμένο και αυτό δεν μου αρέσει τα τραβηγμένα. Τραβηγμένες εκφράσεις, τραβηγμένες ιστορίες, κλεισέ, κλεισέ και πάλι κλεισέ. Στερεότυπο. Θα λέω το ελληνικό, ε, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Ε, εν πάση περιπτώσει, πφ, εντάξει, αν το έχετε, εγώ είναι όμορφος αυτολιαράκι, δεν χάνετε τίποτα να το ρίξετε μια ματιά, Α, για να το βρείτε καμιά ευκαιρία πουθενά. Δεν ε, χάνεται και τίποτα. Ε, αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Ελπίζω να επαναλθώ πάλι σύντομα με το επόμενο podcast. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτι, με Lyman, το Memorial.